Στοίχη 14-22. Πληροφορία και χαιρετισμοί. 14. Ο Αλέξανδρος, ο χαλκοματάς μου, έκαμε πολλά κακά. αυτό το αποδώσει ο Κύριος σύμφωνα με τα έργα του. 15. Φυλάχου κι εσύ από αυτόν. Διότι πολύ εναντιώθηκε, πολέμησε τους λόγους, τους οποίους και εγώ και εσύ κηρύττωμεν. 16. Κατά την πρώτη μου απολογία δεν ήλθε κανεί μαζί μου, αλλά όλοι με εγκατέλειψαν. Ήθε να μην του λογαριαστεί τούτο από τον Κύριον. 17. Ο Κύριός μου όμως παρεστάθη και μου έδωκε δύναμη για να γίνει πλήρης έκθεσης και βεβαίωσης του κηρύγματος του Ευαγγελίου και ακούσουν ταύτην όλη την εθνική. Και γλίτωσα από το στόμα του λιονταριού. Τόσων μεγάλων κίνδυνων διέτρεξα. 18. «Και θα με γλιτώσει και εις το μέλλον ο Κύριος από κάθε επιβουλήν και πίθεσιν του πονηρού και των οργάνων του και θα με διαφυλάξει σόν δια την βασιλεία του την Επουράνιον». «Εις αυτόν, ας είναι η δόξα εις τους τον των αιώνων. Αμήν». 19. Χαιρέτησε την Πρίσκαν και τον Ακύλαν και τους οικιακούς του ονεισιφόρου. 20. Ο έραστος έμεινε στην Κόρινθον, τον τρόφιμον δε αφήκα στη εστιμήλιτον. 21. Φρόντισε να έλθεις προτού πιάσει ο χειμώνας. Σε χαιρετά ο Εύβουλος και ο Πούδης και ο λίνο και η Κλαβδία και όλοι οι αδελφοί. 22. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μετά του πνεύματός σου. Η Θεη να είναι μαζί σας. Αμήν. Τέλος της Δευτέρας προς τη Μόθεων Επιστολής, σελίδα 855.